ενώ όμως οι Πελοποννήσιοι δεν είχαν ακόμα παραλίγες μέρες στην Αττική. Στους Αθηναίους παρουσιάστηκαν τα πρώτα συμπτώματα της αρρώστιας, που λένε πως είχε πέσει και πρωτύτερα σε πολλά μέρη, όπως τη Λίμνο χαριν και αλλού, μα τόσο βαριάς βέβαια μορφής επιδημία και με τόσα θύματα δεν αναφέρεται να έπεσε πουθενά. Γιατί ούτε οι γιατροί μπορούσαν να κάνουν τίποτα, μια και προσπαθούσαν στην αρχή να κοιτάξουν αρρώστου χωρίς καν να ξέρουν τη φύση της αρρώστια τους και πέθαναν προπαντός αυτοί, όσο περισσότερο μάλιστα τους πλησίαζαν, ούτε καμιά άλλη ανθρώπινη τέχνη. Ως και οι παρακλήσεις στους ναούς και τα μαντεία και ό,τι άλλο τέτοιο μέτρο απελπισία πάρθηκε, βγήκαν όλα ανώφελα, ώσπου τέλο, νικημένοι από το κακό, τα παράτησαν. Και άρχισε όπω λένε να απλώνεται η αρρώστια πρώτα απ την Αιθιοπία, πέρα από την Αίγυπτο. Και έπειτα κατέβηκε στην Αίγυπτο και τη Λιβύη και σε πολλά άλλα μέρη τη χώρα του βασιλιά των Περσών. Στην πόλη τη Αθήνα έπεσε η αρρώστια ξαφνικά και πρόσβαλε πρώτα του ανθρώπου στον Πειραή. Που γι' αυτό από του κατοίκου του διαδόθηκε πω τα είχε είχαν ρίξει φαρμάκι στα πηγάδια και τι στέρνες, γιατί πηγέ και βρύσες δεν υπήρχαν ακόμα εκεί. Ύστερα όμω το κακό έφτασε και στην πάνω και πέθαναν πολύ περισσότεροι πια. Α λέει λοιπόν ο καθένα, είτε γιατρό είτε ιδιώτη, ό,τι νομίζει για αυτή την αρρώστια. Από τι δηλαδή είναι πιθανό να προκλήθηκε και ποιε αιτίε, κατά τη γνώμη του, είναι ικανέ να αποκτήσουν τέτοια σημασία που να συντελέσουν σε μια τόσο σοβαρή αλλαγή τη κατάσταση τη υγεία. Εγώ πάντως θα περιγράψω μόνο την πορεία τη νόσου και τα συμπτώματα που έχοντά τα κανεί υπόψη, θα μπορούσε κάλλιστα, αν ξανά η επιδημία τη. Να είναι κάπω καλύτερα κατατοπισμένο από τα πριν και να μην του είναι ολότερα άγνωστη. Πράγματα που θα τα αναφέρω με τα καθέκαστά του, γιατί και ο ίδιο την πέρασε την αρρώστια, και πολλού άλλου του είδα ο ίδιο να την κολλάνε και να υποφέρουν από δάφτι. Η χρονιά λοιπόν εκείνη, όπω όλοι το ομολογούν, έτυχε να είναι πράγματι η χρονιά με τη μεγαλύτερη ανοσία στι άλλε αρρώστιε. Και αν έπασχε κανεί πρωτύτερα από κάτι, όλα σε αυτή ξεσπούσαν την αρρώστια. Και τους άλλους πάλι, που δεν έπασχαν από τίποτα, χωρίς καμιά φανερή αφορμή, ξαφνικά, εκεί που ήταν υγιείς, τους έπιαναν στην αρχή γερές θέρμες και άναβε το κεφάλι τους και συνάμα κοκκίνιζαν και έτσουζαν πολύ τα μάτια τους, ενώ τα μέσα στο στόμα, ο φάρυγκας και η γλώσσα, έπαιρναν αμέσως ένα χρώμα σαν αίμα και ανάδειναν μια παράξενη και απέσια μυρουδιά. Έπειτα από αυτά, ερχόταν το φτέρνισμα και η βραγνάδα. Και ύστερα από λίγο ο πόνο κατέβαινε στο στήθο με δυνατό βήχα μαζί. Κι άμα τύχαινε να καταλήξει στο στομάχι, τα ανακάτευε, και επακολουθούσαν τότε όλων των λογιών ηεμετή τη σχολή που έχουν ονοματίσει γιατροί, και μάλιστα με μεγάλη ταλαιπωρία. Του περισσότερου του έπιασε ξερό λόξιγκα, φέρνοντα του δυνατού σπασμού, που σε άλλου σταμάτησαν σε λίγο και σε άλλου βάστηξαν πολύ. Και απ' έξω, το σώμα του αρρώστου ούτε πολύ ζεστό ήταν. Όταν το άγγιζε κανείς, ούτε φαινόταν χλεμπιασμένο, αλλά κοκκινοπό και μελανιασμένο, όλο μικρά σπηριά και ολόκληρε πληγέ γεμάτο. Από μέσα όμω, το σώμα έκυγε τόσο πολύ, που ούτε τα πιο ελαφριά ρούχα, ούτε σεντόνια, ούτε τίποτε άλλο ανέχονταν πάνω του οι άρρωστοι, παρά ήθελαν να είναι γυμνοί και με ανίποτη ευχαρίστηση θα ρίχνονταν στο κρύο νερό. Και το έκαναν πράγματι. Πολλοί από δεν είχαν κανένα να του ρίχτηκαν στα πηγάδια, καθώς βασανίζονταν από άσβη στη δίψα. Μα καταντούσε ωστόσο το ίδιο. Είτε πολύ νερό έπιναν, είτε λίγο. Και από πάνω ήταν συνέχεια οι στενοχώρια που δεν μπορούσαν να ησυχάσουν με τίποτα, ούτε να κοιμήθουν. Το σώμα τους εξάλλου, όσο καιρό η αρρώστια βρισκόταν σε έξαρση, δεν μαράζωνε, αλλά άντεχε περισσότερο από ό,τι θα το περίμενε κανεί στην ταλαιπωρία. Έτσι που... Ή πέθαιναν οι περισσότεροι την 9η ή την 7η ημέρα από τον εσωτερικό πυρετό, διατηρώντα ακόμα κάπω τι δυνάμει του, ή αν γλίτοναν τότε από το θάνατο, προχωρούσε στη συνέχεια η αρρώστια πιο κάτω, στην κοιλιά. Και εκεί τη προξενούσε γερό πλήγιασμα, με επίπτωση την ακατάσχετη διάρρεια, που εξαιτία τη πέθαιναν έπειτα οι περισσοτεροι την ενατη η την 7 η εξάντληση πια. Περνούσε δηλαδή το θανατο προχωρουσε στη συνεχεια η αρρωστια πιο κατω στην κοιλια και εκει της προξενουσε γερο πληγιασμα με επιπτωση την ακατασχετη διαρεια που εξαιτια της πεθαιναν επειτα οι περισσοτεροι απο εξαντληση πια περνουσε δηλαδη το κορμί, αρχίζοντα από πάνω, από το κεφάλι. Που το πρόσβαλε πρώτο πρώτο, και αν σωζόταν κανεί από τους μεγαλύτερου του κινδύνου, το κακό άφηνε πάλι τα σημάδια του προσβάλλοντας τα άκρα τώρα του αρρώστου. Γιατί χτυπούσε πράγματι αρρώστια στα γενετικά όργανα και στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών, και πολλοί γλίτωναν βεβαία το θάνατο, μα έχαναν τούτα εδώ τα άκρα του και μάλιστα και τα μάτια του μερικοί. Άλλοι τέλο, μόλι σηκώθηκαν, έπαθαν και ξέχασαν τα πάντα χωρί καμιά εξαιρέση ως και τους ίδιους τους εαυτούς τους και τους πιο στενούς συγγενείς και φίλους τους. Στάθηκε άλλα λόγια η μορφή της αρρώστια ανώτερη από οποιαδήποτε περιγραφή και από κάθε άποψη πρόσφελνε τα θύματά της πιο βαριά από ό,τι μπορεί να το αντέξει η ανθρωπινή φύση και από αυτή προπάντως την άποψη φάνηκε πως ήταν κάτι αλλιώτικο από τις συνηθισμένες αρρώστιας. Πω τα όρνια δηλαδή και τα τετράποδα ζώα όσα τρώνε ανθρώπινο κρέας μόλο που έμεναν πολλά πτώματα άταφα ή δεν τα πλησίαζαν καθόλου ή, αν τα δοκίμαζαν, ψοφούσαν. Απόδειξη τούτο πως έγινε αισθητή η εξαφάνιση των τέτοια λογής πουλιών και δεν τα βλέπει κανείς πουθενά, ούτε γύρω στα πτώματα, ούτε αλλού. Πιο αίσθητο, όμως, έκαναν το αποτέλεσμα αυτό τα σκυλιά, επειδή ίσα ίσα ζουν μαζί με τους ανθρώπους. Τέτοια λοιπόν στάθηκε στι γενικέ τη γραμμέ η μορφή τη αρρώστια, αν παραλείψει κανεί πολλέ άλλε παράξενε εκδηλώσει που τύχαινε να παρουσιάζει διαφορετικέ κάπω από τον έναν άρρωστο στον άλλο. Και εξώνα από αυτέ, καμιά άλλη από τι συνηθισμένε αρρώστιε δεν καταπονούσε εκείνο τον καιρό του Αθηναίους, μα κι αν εμφανιζόταν καμιά, στο λοιμό οπωσδήποτε καταστάλλαζε. Πέθαναν άλλωστε άλλοι επειδή δεν είχαν κανένα να του κοιτάξει, και άλλοι ενώ είχαν μεγάλη περιποίηση και δεν βρέθηκε ούτε ένα ειδικό, α πούμε, γιατρικό, που θα έπρεπε, αν το χορηγούσαν, να τους ωφελήσει όλους, γιατί ό,τι ωφελούσε τον ένα, έβλαπτε τον άλλο. Ούτε κανένα σώμα απ' την άλλη, άσχετα αν ήταν ορμαλαίο ή ασθενικό, αποδείχτηκε ικανό να αντέξει και να τα βγάλει πέρα με την αρρώστια τούτη, αλλά τα σάρωνε όλα ανεξαίρετα, ακόμα και όσα θεραπεύονταν με κάθε δυνατή φροντίδα. Το χειρότερο ωστόσο κακό τη ήταν η κατάθλιψη που κυρίευε τον καθένα Μόλις καταλάβαινε πως αρρώστησε Γιατί βυθιζόταν με μια στην απελπισία Και παραμελώντας έτσι πολύ περισσότερο τον εαυτό του Δεν άντεχε στην αρρώστια Το χειρότερο επίσης Ήταν πως μολύνονταν μεταξύ τους Καθώς γιατροκομούσε ο ένας στον άλλο Και πέθαναν αράδα σαν τα πρόβατα Τη μεγαλύτερη μάλιστα θράψη Την έκανε ίσα ίσα τούτου Γιατί είτε δεν ήθελαν από φόβο να πλησιάσουν ο ένα τον άλλον, οπότε χάνονταν οι άρρωστοι έρημοι και αβοήθητοι, και ολόκληρα σπίτια άδειασαν από ανθρώπου, επειδή δεν υπήρχε ακριβώ κανένα να του σταθεί, είτε πλησίαζαν ο ένα τον άλλον, και έβρισκαν τότε το θάνατο, προπαντός όσοι νοιάζονται να φερθούν λίγο με αλτρουισμό, γιατί οι ντροπή δεν λογάριαζαν τον εαυτό του, και έμπαιναν στα σπίτια των άρρωστων φίλων του να του σταθούν, τη στιγμή που ω και τα μυρολόγια ακόμα απαυδούσαν στο τέλο και τα παρατούσαν οι συγγενείς εκείνο που πέθαναν, αποκαμωμένοι από το πολύ κακό. Περισσότερο όμως σπλαγνίζονταν τους ετοιμοθάνατους και τους πονεμένους, όσοι την είχαν περάσει την αρρώστια και είχαν σωθεί, και γιατί την ήξεραν καλά από δική του πείρα τη φοβερή που ήταν, και γιατί όσο για τους εαυτούς τους βρίσκονταν δόξας Θεός εκτός κινδύνου, και δεν φοβόνταν μην ξανακυλήσουν, μια και δεν πρόσβελνε η αρρώστια θανατηφόρα τουλάχιστον τον ίδιο άνθρωπο δύο φορές. Γι' αυτό και μακαρίζονταν από τους άλλους, μια και οι ίδιοι, απ' τη μεγάλη τους χαρά για τον τωρινό του σωσμό, είχαν κάποια μάταιη βέβαια ελπίδα πως ποτέ από εκεί και πέρα ούτε και από άλλη αρρώστια δεν θα πέθαιναν πια. Κοντά στα τόσα εξάλλου μαρτύρια που τραβούσαν οι Αθηναίοι, του ζόρισε από πάνω και η σύναξη των κατοίκων από τους αγρούς την πόλη και περισσότερο μάλιστα τους νιόφερτους, γιατί δεν υπήρχαν σπίτια και έμεναν καλοκαίρι καιρό σε κάτι από πνιχτικά καλύδια, έτσι που θέριζε το θανατικό, χωρίς να κρατάει κανένα πρόσχημα κοσμιότητας όσον αφορά την ταφή, μα κοίτονταν όσοι πέθαιναν ο ένας πάνω στον άλλο σωρό ή μαζεύονταν γύρω από όλε τι κρίνε από τη λαχτάρα του για νερό. Και οι ναοί όπου είχαν καταλύσει, ήταν, καθώ ξεψυχούσαν εκεί μέσα, γεμάτοι πτώματα. Γιατί άμα παράγινε το κακό, οι άνθρωποι, μην ξέροντα τι να απογίνουν, τόριξαν στην αψηφισιά, μη λογαριάζοντας ούτε ιερό, ούτε όσιο. Και ό,τι συνήθεια τηρούσαν πρωτύτερα, θάβοντα του νεκρού, ανατράπηκαν όλα, και του έθαβαν τώρα όπου και όπω μπορούσε ο καθένα του. Πολλοί μάλιστα που του λείπαν τα χρειαζόμενα για το θάψιμο, επειδή του είχαν κιόλα πεθάνει τόσοι δικοί του, κατάφευγαν σε ξαδιάντροπα μέσα για να το καταφέρουν κάτι τέτοιο. Έτρεχαν δηλαδή σε ξένε πυρές και είτε προλαβαίνοντα εκείνου που στίβαζαν τα ξύλα, έβαζαν πάνω το δικό του νεκρό και άναβαν τη φωτιά, είτε, ενώ κι εγώ ήταν άλλο νεκρό, έριγναν από πάνω εκείνον που έφερναν και έφευγαν. Και σε άλλα ωστόσο πράγματα στάθηκε ο λοιμό η πρώτη αφορμή. Να πάρει μεγαλύτερη έκταση η παρανομία στην πόλη. Γιατί τολμούσε τώρα πια εύκολα κανεί να κάνει φανερά για το κέφι του ό,τι πρωτύτερα κρυβόταν να το κάνει, μια και έβλεπαν όλοι του πόσο απότομα ήταν τα γυρίσματα τη τύχη, και για τους ευτυχισμένου που ξαφνικά πέθαιναν, και για εκείνου που δεν είχαν πρώτα τίποτα και βαζαν μόνο μια στο χέρι το βιό στων πεθαμένων. Γι' αυτό ίσα ίσα και αποζητούσαν όλοι του να απολαύσουν γρήγορα και έντονα ό,τι προφτάσουν, Θαρώντα το ίδιο εφήμερα και τα σώματα και τα χρήματα. Και κανένας πάλι δεν ήταν πρόθυμος να κοπιάσει παραπάνω για ό,τι λογαριαζόταν καλό, θαρώντα το άδειλο αν δεν πεθάνει πριν το πετύχει. Και κατάντησε έτσι, καλό και χρήσιμο, να είναι μόνο η ευχαρίστηση της στιγμής και ό,τι μπορούσε με κάθε τρόπο να τη γεννήσει. Και κανένας εξάλλου, ούτε φόβος των Θεών, ούτε νόμος των ανθρώπων, δεν του συγκρατούσε στην κατάσταση που βρίσκονταν όλοι του. Γιατί, από τη μια, πίστευαν πω δεν άλλαζε τίποτα να σέβεσαι ή να μη σέβεσαι του Θεού, μια και όμοια χάνονταν οι πάντε μπροστά μάτια του, και οι ευσεβεί και οι ασεβεί, και απ' την άλλη, γιατί κανεί του δεν έλπιζε να ζήσει μέχρι να δικαστεί και να τιμωρηθεί για τι παρανομίε του. Μα αντίθετα, θεωρούσαν πω πολύ βαρύτερη τιμωρία ήταν η καταδίκη σε θάνατο που του είχε κιόλα επιβληθεί με τούτη την αρρώστια να κρέμεται πάνω τα κεφάλια του και πως, προτού να πέσει και να τους τσακίσει, δίκιο ήταν να χαρούν λίγο τη ζωή. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.